Η Μαρία Τεχνίδη συμμετέχει και στο εμπρόσθετο. Είναι και πικρατήρια σε πάρα πολλέ δράσεις, αγικτέκτορ. και θα φτιάξει το μήνυμα από γυναίκα και μετάφραση. Λοιπόν, αυτό δεν με καλύτερα πάρα πολύ. γιατί και εγώ είχαμε δουλειώσει αυτά τα πράγματα. και πράξεις. Εγώ με αρχιτέκτονας Δεν είμαι σε μια ομάδα. Συμμετέχω κατά κερδίες. Ευχαριστώ, για να με δείξει στην πρώση να συμμετάβασαι. Συμμετέχω στους λόγους Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τη Νέα και μέσα σε την θα δούμε και κάποιε άλλε δράσει τι οποίε έχω συμμετέχει. Ε, Α αρχίσουμε πρώτα. Και οπότε θα κάνω μια παρουσίαση λίγο πιο γενική και μετράσεις δράσει οι οποίε είναι στο πλαίσιο τη μετάβαση, χωρί να αποκαλούνται μετάβαση ή από ανάπτυξη ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πορεία και δεν είναι μια οτοπία, αλλά συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό γύρω μα και στην πόλη. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι αυτό να καταλάβουμε ότι μπορεί να γίνει και στην πόλη αυτό. Μπορούμε να κάνουμε τις γειτονιές μας, <coughs> να τι αποαναυτίξουμε τι γειτονίε μα και να, και να αποκοπήσουμε την κατεύθυνση. Οπότε, είναι πολλοί οι τομείς οι οποίοι μπορούμε, μπορούμε να αναπτύξουμε είναι καταπτύν, ε, το τι είναι τοπικοποίηση Σύμφωνα με τον Rob Hopkins που είναι η κηρυτής τη. Ε, του νοήματο και με τη μετάβαση. Ε, είναι σημαντικό καταρχήν να ξαναφέρουμε λίγο τη δημοκρατία σε επίπεδο γειτονιά και να ενδυναμώσουμε τη γειτονιά σε σχέση με το συνοστικό σχεδιασμό και στην ουσία να συμμετέχει η γειτονιά περισσότερο στο τι είναι να συμβεί εκεί. Αυτό μπορεί να συμβεί με πάρα πολλού τρόπου. Ε, και γίνονται καθημερινά, ειδικά μετά από το 2011 και τι θελήσει τη κοινωνία, σχετικά με τη διατροφή. Προσπαθώντα να τοπικοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το την παραγωγή. Ένα ε, 80% είναι ένα καλό ποσοστό για να μην τρομάξει το κόσμο, επειδή και καλά όλα, <laughs> τα καταναλώνουμε τοπικά. Μπορούμε να κρατήσουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα φέρουν ενώπιον. Σε σχέση με την ενέργεια, μικρέ μονάδε παραγωγή ενέργεια, συντηρητικέ μονάδε μεγαλύτερη ενέργεια. Στην οικονομία, πάνω προ ένα δίκαιο εμπόριο μικρότερη κλίμακα, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργεια. Οι κοινωνικές συνδέστηκες επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο πλαίσιο του μικέρδους και επανατοκό του μικέρδους ξανά στην κοινωνία και σωματά στη πλαίσιο χρησιμοίες και οπότε τα μιλάμε για απονάπτυξη, δεν μιλάμε για επιστοφή στο παρελθόν αλλά συνδυασμούν των καλών στοιχεών του παρελθόντου με τα καλά στοιχεία του παρελθόντου ε, Στην υγεία, φυσικά προτιμάμε ολιστικές ε, ε, θεωρίες όπω είναι η. Ομοιοπαθητική και άλλου τρόπου υγεία, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσουν και την τεχνολογία και την επιστήμη. Ε, Αντί να γίνονται με την χρήση τη χαμηλών φόρων και ενέργεια, να παραμένουν ανθρώπινοι και το κουτάκι. Θα... Σε σχέση με την κατοικία, είναι πολύ σημαντική η χρήση του υπόλοιπου αυτού του αποθέματο. Δηλαδή, έχουμε ήδη πάρα πολλά κτίρια στην πόλη, η νησή η Αθήνα είναι άδεια. Ε, οπότε έχει πολύ περισσότερο νόημα το να πάμε να χτίσουμε καινούρια ε, χωριά να χρησιμοποιήσουμε το τότε υπάρχει και τι είναι χτιστό ήδη τώρα και να το βελτιώσουμε ε, στη μεταφορά ε, από τα πόδια που το μέσα μαγει τη μεταφορά στη μηχανή καπούλη. Υπάρχουν διάφορε χρήματα ανάλογα με το που θέλει να πάει κανεί και στην κρίση ε, των για να μειώσουμε του λόγου, για να καταχρήσουμε, για και Τώρα, α πούμε για την τη δυνάμωση τη και τα συμμετοχή τη και η αρμόδια. Καταρχά, δεν να οργανωθούμε στην άμεση δρόμου, ο καθένας με τον δρόμο του να του γι' τον του, γνωρίζει και να αρχίσει να κάνει μια συνέλευση για τι μπορεί να κάνει για να τη του. γίνονται με το δεν θέλουμε να συζητή να υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι ε, ο άλλο μπορεί να έχει διαφορετικέ απόψει αλλά θα πάρει και πιο καλή απόφαση δηλαδή αν είσαι και υπάρχει σωστή η μέρα ε, Οπότε θα θέλαμε να... στην ένταση συνεργασία και άνοιγμα, δηλαδή όχι εμεί δεν ήταν το Μάλλον, γιατί δηλαδή, όταν η οργάνωση κίνητα πάρα πολύ, δεν λειτουργούν σε ένα πλαίσιο. Ε, συλλογικό. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι οι ανοιχθείς στις ευρωτικές ε, και να υπάρχει συνεργασία. Και είναι σημαντικό το όρο να γίνει πραγματικό τα μέσα δράσεων ε, και αυτές οι δράσεων δικτιώνονται και να δημιουργούν πράγματα και αλληλίες. κάποια παραδείγματα στο οποίο συμμετέχει ας πούμε το στην πάρα κλωμάτων και μεταξύ που έγινε και πρόσφατα ένα παράδειγμα ε, δράσινης ε, είναι γειτονιά. Ε, είναι μια συστηριότητα στην που έχει μα και το ψηφία στο πληθυσμό υπόλοιπα συνήθω με το όσο γίνεται περισσότερο εξηγώσουμε το κόμμα του βιβλίου. Και γίνανε δε κατασκευέ. Μάλιστα στα πλαίσια του ε, φεστιβάλ αυτού. Ξεχνάει και η δημιουργία ενός, ε, με ε, δε, Αυτό το, το φεστιβάλ είναι μια φωνή να βρεθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τη γειτονιά ε, και γίνεται ένα αντίγραφο στο οποίο κάνουμε πράξη. Οπότε γίνεται και κάλεσμα, κάνει μένει εκεί κοντά. Ψάχνει κόσμο να θέλει να βοηθήσει στη δημιουργία ενό κοινού δουλευκάνωτη. Και να και ένα κόμμα ε, τη γειτονιά. Ήδη ξεκίνησα να ανακαθαρίζω ένα. Άλλα μπορεί να, να βρούμε κάποιο με λίγο ε, Μια άλλη πράσινη συγκίνηση του Ιωτιανικού είναι ένα ακόμα γνωστό, και κοντά στην Ελλάδα αυτό που έχει κατεδαφίσει το ΝΑΤ. Ε, ο Κακλαμάνη που ήταν το παλιό κτίριο του ΝΑΤ, το οποίο ήταν μια πλατεία, αλλά ακόμα δεν υπήρχε αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Ε, με πάρα πολύ μεγάλη πρίση ναρκωτικών, αφορία, υψηλή κρυμμυράκινη. <σως> είναι <ας πούμε> μια μεγάλη <σως> περίπτωση να δοκιμάσουμε το πόσο σημαντικό είναι ο συμμετοχικό σχεδιασμό ε, στην πόλη. Δηλαδή, σε μια τόσο δύσκολη περιοχή είναι δύσκολο να επιβληθεί μια λύση. <σως> πρέπει να έχει πρέπει πραγματικά να από του κάτοικου για να θέλουν να λάβει την επιλογή του, για να είναι μια σωστή πραγματική αδερφή. Σε σχέση με τη διατροφή, μπορεί να ξεκινήσω με κάτι από το άτομα, από την εδάφη του. Τα κοινοτικά θα είναι το που τη νάβη, για την κοινοτική λαχανότητα. Για παράδειγμα, που μα βοηθάει Κοινά, να ξεκινήσουμε στο ψιλί ε, που κάναμε ένα ε, λαχανότητα στην ασομάδα. Είχαμε κάνει πρώτα μια παρουσίαση εδώ στο ευρώ, και μετά ξεκινήσαμε την κατασκευή, ε, μάλιστα με, με την ε, ε, θεωρία της δημοτικής. Δυστυχώς δεν προχώρησε πάρα πολύ, αυτοί μας το και λίξανε για τα ζυζάνια πράγματα και είναι κερδίτερο να Αλλά δεν το βάζουμε κάτω, πάμε με τα ξουχύνια, κάνουμε το πρόσωπο. Επίσης, η τοπική παραγωγή, δεν σιγαστικά πρέπει να ξανακαλλιελίσουμε κοντά στην Αθήνα, όπως ήδη κάνουν ομάδες οι γιατί αυτή τη Όπω ακούσαμε και χθε, η... τα οικόπεδα είναι πλέον η κόπε. <laughs> δεν είναι πια η καλλιεργήσιμη. Δηλαδή, όλα τα χρόνια που πάνω από την Αθήνα βλέπει ότι τη... στα <laughs> Μεσόγειο πλέον όλα είναι με μελέτε παντού, αντί να καλλιεργούνται. Και πάει κανέναν εκτό η καλλιεργήσιμη γη και συζητάμε ότι θα μα σώσει το μετατζήμιο και δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν, έλεγε, δεν θα μα φτάσει να την καλλιεργήσουμε και να τα αφήσουμε τον κόσμο. Έλλον δεν χρησιμοποιούν ούτε καν όλε τι γη Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά, σε κάθε τομέα, να θυμόμαστε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή πολύ καλό να γίνονται δράσεις τοπικά. Ερχόμαστε όμως, πρέπει να αλλά επίση και σε επίπεδο πολιτικό, να διεκδικούνται πράγματα. Όπως το στον διαιμό, στο σχέσιο κανοσιακό και παιδιό, να υποστηρίζονται κτλ. Και να... <ΣΣΣ> ε, με συσχέσεις με την ενέργεια, όπως ήδη ξεκίνησα από τα παιδιά, με μιας μονάδας παραγωγής ε, Από την ταράτσα, σε συνελεκτικές από την την την με προηγούμενη συγκεκριά να λειτουργήσει το anything, embodied, όπως έχει και συσύγματος συμμετέχει. και ξεκίνησε ενέργεια στο αναφέρθηκε, λες, και είναι κακό πράγμα που βαλάζουμε τα τζάμια και βάζουμε πλάτη Δεν Στην υγεία, φυσικά και η η είναι τα σημαντικότερα, αλλά η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και στην αποανάπτυξη. Ε, όπως φυσικά, η... είναι ανοιχτή η πληροφορία, όπως είναι τα γενώσιμα, όπου γίνεται η παραγωγή πάλι τοπικά. Ή εδώ, ανακάλυψατες ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, όπου είναι ένα παιδί που δεν έχει χέρι, και ο πατέρα του βρήκε μέσω ίντερνετ ε, το σχέδιο για 3D printing ενό ε, πρόσθετου μέλους. αυτό είναι, μια, είναι επαναστατικό για μένα και δεν στα πλαίσια μια τέτοια λειτουργία. Στην ε, οικονομία. Ε, ήδη έχουμε πάρα πολλέ ε, ε, οργανώσει ε, που πάνε στην κατεύθυνση. Ε, Όπω το Βριζάρι που έχουμε από το και το Βινόλυτο και στη που έχουν εξεπινήσει σε κάθε ζωτονιά μας, από την τράπεζα χρόνου με τις Και συγράσετε, αλλάζω τώρα και την άλλη είναι Το διαδίκτυο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και ίσω η μεγάλη συγκέντρωση βριστάει στο να, να βρίσκεις κοντά πάρα, πάρα πολλά πράγματα και έρχεται άλυσε και σε η εκπαιδευτική είναι σημαντική πανάκτηση για τις κοινωνίες να χρησιμοποιούνται οι Τοπικά για να νέψουμε υλικά, ε, δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και η καλλιέργεια να στραφεί σε ε, ορισμένα υλικοί καλλιέντια ειδικών οικονομικών υλικών, είναι ε, το άχυρο, το ξύλιο και άλλα. Ε, εγώ είπα ένα σχέδιο του Πολουσολέν, γιατί κάποτε ήταν στη λογική ε, μιας πιο, ας πούμε, Του φυσικού τρόπου ζώη, η υπερσυγκέντρωση. Ε, Οπότε, αυτό σχεδιασμού σχεδιάσει για έναν πύργο, όπου ήταν όλα μέσα σε έναν πύργο, και άφηνε απλατηγή και καλλιέργεια και για φύση πύρα. Οπότε, είναι μια διαφορετική αντίληψη που μπορεί να, να συμπεριλάβει την πόλη. Σε σχέση με τα απολύματα, ήδη γίνονται πάρα πολλέ προσπάθειε. Ο ε, φωτεινό μα πρώτη επανάσταση και σε αυτό που υποχρετούνται και οι καινούργιες που ξεπηγάνε όπω ας πούμε, έτσι στην πρίζα που ε, προσπαθεί να, να, να τα καθαλασμένα, ε, ε, που προσπαθούν οι εταιριδιές να μην μπορούν να τα ξαναφτάξουν, να μειώνει η τρονότητα της κουπιλιών μέσω τη γενικής κατανάλωση, που, όπω το πίστευε, πιστεύει στο σπίτι ο καθένας και το σημαντικότερο από όλα είναι να διατηρούν φαντασία, σεβασμό, στην συννεργασία και θετικότητα. Όπως να πολύ Δεν ξέρω αν ήταν να πω.